Αδεμαντά το σκοτεινόν και μερά λυπημένη, Όπου μου ήρθε σήμερα στην πολλόπικραμένη Επ' πιάσα τον Ιούλη κι είμαι φαρμακομένη Και πως με κλαίει σ' ουράνε γη σκοτεινιασμένη Θωρώντας πως έπιάσασαι Τον πίτη του κόσμου Τα φύλλα της καρδούλας μου Τα μαθιά μου, το φόσμου μου Μα να σκούβεν, με Πέντε μου που είναι ο γιος μου και μαθητή του γιου μου δείξε μου τον Ιουλίου και εσέ το δάσκαλό σου θαυμάζουμε σε δεσπίνα τα λόγια που μου λέεις ευίζασες, ενίωσες και δεν τον γνωρίζεις και γι' ο ο μαθητής πως θα τον ήγνωρισω; Εβάλαμε στα βάσανα να μεν το Μα φουσεί κυρια μου να σου το μαρτυρισω; Βλέπεις τον γινοντοχλομο στη μεση βρομενο; Κι ενώ η ούλη σου Και μένω δάσκαλος μου Βρίσκεται πάνω στο σταυρό Νεκρός και σταυρωμένος Να σώσει ορθόδοξ ο λαόν Όπου είναι κολλασμένος Ώστο έχει ρε τριακανιά ροδόσταμα Αγγέλη μυροφόρη Όσο γε πολυώσαν συφέρε τον ούν Επολοήθη δέσποινα Κε λέει του Υιού Και πού μα σέρει Λάκο να δώσω μέσα και που κρεμμούν γκρεμίτερο να πάω να κρεμμίσω. Το γιο μου το μόνο γεν είναι να το πω του Χριστού εστέκα στην Ιμνιά πιάνε τα χέρια της Κι τα γονατά της Κιν' η έδερνε τα στήθη της και τράβαν τα μαλλιά της Αμέσως εξεκίνησε Του Ιωσήφ λέει Ήξερα πάντα και περνες τη βουλήν του. Τώρα θα ρωθαναστηθεί και να σου τα πληρώσω μιαν ώρα γλειοριτέρα να σου τα φανερώσω. Ως το δρικά ο Ιωσήφ παίρνει μεγάλο θρήνο Δε σπίνα, μάνα του Χριστού, έχουμε εξορία. μα θα λάβω θάνατον για τον μόνο σου. Περκύμον τον κοσπάσου με δίχως την πληρωμή σου. Έχω λοβάρι περισσόν να τον εξαγοράσω. Που το σταυρό που κρέμεται ενα το τον και μέσα στο περβολή μου να τον ενταφιάσω